Ντομπριβίτσε. Γκασπαντή, Ναι. Μπαρουσκά, translate, please. Έλα, πρέπει να γελάσουμε λίγο, δεν γίνεται, εντάξει. Είπα να σε χαιρετήσω, όχι ισπανικά αυτή τη φορά, να σε χαιρετήσω λίγο στα Ρώσικα. μωρή που θα πει Γιατί δεν θα πρέπει να τα ξέρουμε. Ναι, σωστό. Δεν Ποιοι είναι αυτοί που μιλάνε, οι του Ιακώπου, οι φαν, σχήν αυτοί μπερδεύομαι. Θα μπορούσε, ναι. <laughs> δεν τα θυμάμαι, αλλά τα Ψέκε από εδώ με την πανδημία. Με τι να κάνω, θα λέγα ότι επιδοκιμα... επιδοκιμάζω την πολιτική του σε συγκεκριμένα πράγματα Δηλαδή πήρε μια χώρα κατεστραμμένη και την έκανε υπερδύναμη κ. Χατζηνικολάου Πήρε μια... μια χώρα ριγμαγμένη, καθυποταγμένη και την έκανε ανεξάρτητα Αυτό είναι ναι και βέβαια θαυμάζονται και ο ηγέτη Θέλω την ανάλυσή σου, όλοι μιλάνε με όρους Μοντιάλ Αν είμαστε με τη Ρωσία ή με την Ουκρανία Εγώ θα μιλήσω με όρους Eurovision Α. Κρίμα, ε, κρίμα. Δεν μου λες, πρέπει οπωσδήποτε να διαλέξουμε υπεριαλιστή, πρέπει οπωσδήποτε ε, πώς να θα πάμε, έτσι, μόνοι μας ξέρουμε, μόνοι μας μωρί. Γιατί όχι. Γιατί δεν ξέρουμε. Α, καλά, εντάξει, έχει δίκιο. Α, δίκιο. Ή, Και έχουμε και μία ανακοίνωση από το ε, Ουκρανικό Υπουργείο Άμυνα στην ιστοσελίδα του στο Facebook. Καλεί λοιπόν του πολίτε να αντισταθούν, να φτιάξουν βόμβε Μολότοφ και να εξουδετερώσουν τον εχθρό. Να σα έχω έτοιμε τι Μολότοφ. Πού να τι στείλω. Α, τι μολο... γνωστέ Μολότοφ. Ναι, ναι, πού να τι στείλω, εσύ, Ακίευο, απευθεία. Αν μπορείτε, ναι. Με τι μπύρα το κάνατε. Αυτό ζήτησε ο Υπουργό εκεί. Ναι, ναι, με τι μπύρα το κάνατε. Ε, με, με, όχι με βενζίνα και λίγο θιάκινε. Έτσι να... Ναι, παιδί μου, τι μπουκάλι μπύρα όμω. Όχι μπουκα, μπουκάλι πίρα απευθύνε γερμανικό. γερμανικό. Γερμανικό είναι Μοιάζει αμε... έτσι αμε... πως το ακού γερμανικό, σωστό. Ο... Πώ είναι ο Χάνεκερ. <laughs> ναι, ναι. Λες γερμανικό θα είναι. <laughs> <laughs> ναι, ναι. Mm. Ε, να στείλω μια πληροφορία στο σύλλογο και τον ωραίο. Τι πληροφορία, μιλάει, αδελφιά, δεν μιλάει κανεί για τα καμιά δεκαπενταριά χώρε εκεί γύρω που περικυκλώσανε τη Σοβιετία μετά τον και τα Κάτω τη μύτη του, δεν μιλάει κανεί και αυτό. Δεν ξέρω. Τι υποσχεθήκανε στον Κορμπατσόφ. Ότι θα τον κάνουν αιών. Δηλαδή δεν θα είναι μόνο Κορμπατσόφ, θα είναι Γκορμπατσόν. Το τον όφ, τώρα θα τον κάνουν αιών. Η ιστορία δηλαδή, κατάλαβε τώρα. Όμορφα πραγματάκια. Άκουρε φιλέμ, ήμουνα τη δεκαετία του 80, ήμουνα μαθητή. Δημοτικό παιδί. Πεδί μουση. μου παράξενο, παιδί μου περίεργο. Every day I'm Λοιπόν, εκείνη την εποχή, λοιπόν, στα σχολεία μα μαθαίνανε το ρόλο του ΟΗΕ, πώ ιδρύθηκε, γιατί ιδρύθηκε κτλ. Μαθαίναμε, λοιπόν, μια σχετική ειρήνη στον κόσμο, γιατί υπάρχει αυτό ο οργανισμό. Πού να ξέραμε, σαν παιδιά, εμεί ότι η ειρήνη αυτή υπήρχε όχι εξαιτία αυτού του οργανισμού, αλλά επειδή η Σοβιτική Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν. Αυτά είναι στα βιβλία που διαβάζει μετά το σχολείο, όχι στο σχολείο. Ναι, αυτά, αυτά είναι στο βιβλίο που διαβάζει μετά το σχολείο. Στο σχολείο, σου λέω, τι μαθαίναμε. Μαθαίναμε ότι ήταν ο οργανισμό ΟΗΕ, α πούμε. Εν mm. πάση περιπτώσει. Λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο, έχουμε Να πρέπει μια πρόταση όμως. σε αυτό το πλαίσιο έχω πρόταση να αλλάξει το όνομα της εκπομπής, φίλε. Να γίνει διεθνοφρένεια. Αχ, δεν μ' αρέσει. Ε, δεν πειράζει, δεν σε ρωτάω. το προτείνω. Α, ωραία. Σε γράφω στα... Ναι, έγινε. Το ακούω, το ακούω. Ναι, <laughs> Λοιπόν, θα δώσει χαιρετισμού στη ζωή που μα ακούει από το Λονδίνο στην ανιψιά μου και στην εγγονή μου τη Στέλλα στη Βουλγαρία που μα ακούν με, το, με το όλου του συμφιλιτέ. Άρε, Στέλλα, μαναράκι. Ναι, ναι, το καλύτερότερο. Θα δώσει όμω, ε. Η ζωή. Το πουλάκι μου κάθε μέρα ακούει ελληνοφρένεια για να, μας, να μ' ακούσει. Θέλει να ακούσει τη θεία. Αχ, μα και δεν παίρνει κάθε μέρα όμω. Δεν, δεν πειράζει, βέβαια, δεν για να πάρει. Ευτυχώ. Αλλά, ναι, στη ζωή. Αφιερώνουμε στη ζωή. Λοιπόν, ξέρει πόσε Στη ζωή μου, καθεμία, καθεμία. Μια γνωριμία, έτσι τη ζωή. Στη ζωή μου κάθε μία, κάθε μία γνωριμία, μια καινούρια τρικιμία, ένας άλλος πυρέτος. Ξέρεις πόλες φορές έχω πάρει και δεν το σηκώνεις. Α, ή μπορεί Ά, να... που θα κάνεις και παράπονο. Άντε, γεια. Γεια σου Ραποστόλη, yeah. πρώτη φορά σε παίρνω, σε ακούω χρόνια, έχω πολλά να σου πω, αλλά το μόνο που θα σου πω, συγχαρητήρια, κάτω φασισμός, ζήτω η ανθρωπιά. Εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ, τι κάλα έχουν με τη Μερσεντέ. Δεν ξέρω, κι εγώ έτσι ποστό θα τι να σου πω τώρα, Κάποια ρεξούλα παραπάνω, Ε. Τι κάλε έχουν, δηλαδή. Μία το. Και γιατί η Mercedes, γιατί όχι, ξέρω εγώ, Α Ρωμαίο. Oh, ναι, μία με την ακρίβεια. Μία με το τώρα με το αντιπολεμικό. Δηλαδή, εντάξει, θα αντιθούν χήπηδε, αλλά σαν το 70 ξέρω εγώ, θα πάρουμε τη Μερσεντέ θα βάλουμε ημέες, τις τιμές τη ειρήνη και θα ξεχνούμε στον δρόμο. Μάλλον. Τρέλα. Ναι, καλημέρα σα. με Μάγνο. Πώ? Μάγνο, από τη Γερμανία σα παίρνω. Γεια σου, Μάγνο. Έχω μία ερώτηση. Η ναι. μητέρα μου επιθυμεί πάρα πολύ ένα μπλουζάκι σα που γράφει ελληνοφρένια πάνω κτλ. Και, και έχω προσπαθήσει να το παραγγείλω δύο φορέ. Για πληρωμή έχω βάλει το PayPal, αν το λέω σωστά. Και μου δείχνει νόρμα την παραγγελία, την διεύθυνση η οποία θα σταλθεί και ξέρω εγώ τι, αλλά μετά από εκεί το PayPal. δεν μου τραβάει τα λεφτά ας πούμε για να μπορέσω να για, για, να... για να σας πληρώσει και για να... Α πληρώσω... δεν το ξέρω τώρα, τι να σας πω επικοινωνήστε, γράψτε μήνυμα στο site να σας απαντήσουμε Στο so site, εντάξει okay. Έγινε, okay. Αλλά τη Γερμανία κανονικά ε... Στέλνετε μπρουζάκι. Ναι, ναι στέλνουμε, στέλνουμε. Κάνουμε εξαγωγή. Εξαγωγή. Και να σας πω και ε, με ποια μέθοδο είναι η καλύτερη πληρωμή, ας πούμε, να, να το ρωτήσω. έτσι. Στείλτε σας παρακαλώ στο site Α, μήνυμα. Δεν γνωρίζετε. Όχι. Εντάξει. Οκ. Okay, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε πολύ. καλά. Έχω, είμαι λίγο μπερδεμένο. Γιατί? Τι να σπουδάσω σε ένα παρέλιο. Σήμερα έχω μπερδευτεί, ρε παιδί μου. Γιατί? Είτε, τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα βαθιά σταλινικό κόμμα που λέει ο Πορδοσάλτε. Ή τελικά είναι οι ίδιοι και ο ΣΥΡΙΖΑ για η Νέα Δημοκρατία που λέτε εσύ οι δύο ή τα δεύτερα. Ή είναι, λέω, οι ίδιοι μαζί με τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή που είναι οι Ένα και ταυτό που λέτε εσύ και ο άλλο. Α, μισό λεπτάκι. Αυτό το λέμε εμεί. Ή το λένε τα νομοσχέδια που ψηφίζουν ο ΣΥΡΙΖΑ τη Νέα Δημοκρατία τα ίδια. Αυτό Και... Όχι, αγόρε μου, oh. πε μου. Μήπω το λένε oh. τα oh. μνημόνια που oh. σφίσουν oh. ίδια, οι πολιτικέ οι ίδιε, oh. τα νομοσχέδια, oh. εκτρώματα τα ίδια. Μήπω λέω αυτά, οι πληστηριασμοί οι ίδιοι. Oh. Μήπω oh. όλα αυτά, η oh. φορολόγησου των εφοπλιστών, η προνομιακή oh. και η οικιοθελή. Μήπω το λένε αυτά, οι πράξει oh. του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι. Ρωτάω. Μήπω το λένε οι πράξεις του ΣΥΡΙΖΑ. Μήπω έχει καταπιεί τον Νίκο τον παπά. Φίλε μου, καμιά δουλειά δεν είναι Ελπίζω να σου κολλάνε καλά ένσημα, Εδώ όχι μισά. Λογικός άνθρωπος, είσαι εσύ λογικό άνθρωπο. Η πιο καθαρή διακυβέρνηση που έχει υπάρξει από τη μεταπολίτευση και μετά. Είναι αλήθεια ή δεν είναι, αποστολή. Θέλω να το πει καθαρά να ακουστεί αυτό. Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, είπα. θέλω να πει. Πε το, είπα καθαρά Πες το να... λίγο να ακουστεί είπα. καλά για να το χρησιμοποιώ. Λίγο, λίγο καθαρά, αν θε για να το χρησιμοποιώ και σε άλλα χημικά, θα με εξυπηρετήσει. Σε μια αυταπάτη, όπω και ο Αλέξη. Τέλο πάντων. Χάρηκα που σ' <σε> άκουσα, ωστόσο, <πιλήπιψε> φίλε μου. Όντω είσαι πολύ μπερδεμένο και, μπερδεμένος και μπερδεμένος σε ένα άλλο σύμπαν. Χάρηκα. Πάντα τέτοια. Χαρέ. Να σε καλά. Αλλά ρε φίλε, μην το κάνει κατάχρηση. <χάρησκε> σου έχει <είχε> κάψει κεφαλικά <χάρησκε> κύτταρα. Λίγο ήρεμα κάπου. να μην μιλάτε και να σου πω, εγώ δεν έχω ακούσει το κουτσούμα να μιλάει καθαρά. Α πούμε, έξω είναι η Άσε με τώρα. Ο κουτσούμα δεν συνεργάστηκε και αρχά με το ΣΥΡΙΖΑ. έχουμε μια αριστερά σωστή στον τόπο. Άσε με τώρα είναι έξω με το θέμα αυτό. Θα το θύμιο να λένε. τώρα με τον <σταλείως> κουτσούμπα τώρα και θα εσύ μιλήσω εσύ τώρα την κότα που δεν πήγε ας πούμε στην εσύ, ευκαιρία τη αριστεράς εσύ, έλα εσύ, σε παρακάνω εσύ, τώρα εσύ, έλα, εσύ, έλα έλα εσύ, σκοπιμότητες, εσύ, εσύ, σκοπιμότητες. Εσύ, έλα σκοπιμότητες αδερφές σκοπιμότητες έλα γεια παπάρα ναι γεια σου γεια τι κάνεις αγόρι μου καλά είσαι καλά έχω μπρελόκ σε έχω ξαναπεί και σε έχω κρεμασμένο στην πόρτα και σε βλέπω κάθε μέρα θα μπορούσω να είμαι και μπιμπελός σου Βάλτε στο μυαλό μου Βάλτο, ναι, ωραία τραγωδία, ωραία τραγωδία Λοιπόν, εί είμαι γαμπρός του μαυροδόγλου του Διαμαντή, πε και στο θύμιο Σ' αγαπάμε και οι τρεις εδώ, εγώ, η γυναίκα μου και ο Διαμαντή. Αμα αγαπάτε και... σαν τρίο δηλαδή σ, σ' αγαπάμε σαν τρίο, ναι Χαίρομαι Γεια σου αγόρι μου Δεν μου λε, αν πάθει η Ελλάδα αυτό που έχει πάθει η, Ου η Ουκρανία, δηλαδή την παράτηση Οι δυτικέ δυνάμει, στο τραγούδι θα τραγουδάμε του πράσινου και του Ιεού. Δηλαδή, εμεί βρεθούμε στη, ε, στη μεριά τη Ουκρανία. Πέσε θα τραγουδάμε. Τι? Τελειώσαμε και μείναμε. Βάλε το στράτο, σε παρακαλώ. Και μείναμε μονάχα. Και όσα και σα δώσαμε. Τελειώσαμε και μείναμε μονάχα. Όλα και αν δώσαμε. Τελειώσαμε και μείναμε μονάχα. Έλα ρε από ζολιοδάνο, κουνούμα άλλο είμαι Οδηγάω και θα τρακάρω, πέταρα τα γέλια Οδηγό και πέταρα τα γέλια Συν αυτό επιτυχίνδυνο Αυτό το παιδί επιμένει, η Δανία του Νότου, έτσι είναι. Τι βέβαια, να κάνει, είδεχε μια ωραία ιδέα, δεν θα τη ρίξουμε τώρα, δεν θα τη χαλάσουμε <laughs> την ιδέα. Μα λιδωρούσατε βέβαια όταν μιλούσαμε για αυτά. Τώρα υποφέρουμε. Το πρόγραμμα ήλιο, με το οποίο η Ελλάδα θα ανέπτυσε ΑΠΕ στην επικράτειά τη. Αλλά και να γίνει η ίδια, όπω συχνά έλεγα, η Δανία του Νότου. Είναι βλαμμένο, καλά, καλά. Αλλά εμένα μου αρέσουν αυτοί που πάνε και δίνουν τρία ευρώ και πάνε και ψηφίζουν το αστέρι, να πούμε. Μιλάμε για τρέλα. Να καλά, ρε, παιδιά, με διασκεδάζεται πραγματικά, Πα, τον κόσμο περνάει που έπρεπε να τουρίξει και για την Ευρώπη το και στην Ευρώπη μαζί με μεράκι και το κυριακό το μισοτάκι η ρινιακά μικρή βιβλιαρία η νέα δημοκρατία θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί Πριν χρόνια είχαμε κάνει στο σχολείο θεατρικό το τραγουδί του Αλκυβιάτικου Σαντόπουλο που είναι μέσα από τον Κωνσταντίνου, ο Θηβέο, ο Καζούλη, ο Πασχαλίδης και πολλοί άλλοι. Ο πόλεμο. Αν μπορεί, σε παρακαλώ πολύ, βάλτε όποτε έχει χρόνο να παίξει όλο ακόμα και η εισαγωγή που λένε τα παιδιά από τα παιδιά χωριά σου. Τη μέσα στα καταβλήματα, μετράμε του χρόνου, την ώρα την κλεψίδρα. Και ο πανικό να μα δαγκώνει με τα τσάλινα του δόντια. Ο πόλεμο, άγριο θεριό! που ξύπνησε κι όλο διψάει για αίμα Είναι στιγμές που η Ιωνιότητα κρεμάει τα σκορισμένα ρούχα της σε νεανικά, νεανικά κορμιά που λουδίζουν κορυμιά, που Η κόλαση, κόλαση ζωτάνει κι όλες, όλες οι προφητείες παντού καπνός και ρύπια νεκρά κορμιά mm. και αίμα Είμαι ένα δέντρο πόντρα στον αέρα τη μου δεν θα τη Είμαι ένα δέντρο πόντρα στον αέρα Ελευθεριά. Μου. Ο πανικός μας να μας δαγκώνει με τα θέα του διώτη. Και ο πόλεμο, Άγριο Θεριό, που ξύπνησε και όλο διψάει αίμα. Είναι στιγμές που η ενότητα κρεμάει. Βάλτο δεν θα το χασογοράτε, δεν στο να το ακούσει. Πέρα τις τι φλούγε τη ο θρυνό τη τη νύχτα. Σπαράζουν οι γυναίκες, στα κορμιά των νεκρών. διαφουγράζεται ο πολεμός δεν έμεινε στις τρία στα κάστρα μια τεράστια κλεψίδρα μας φυλακίζει με τις ώρες, τις μέρες, τα χρόνια με μια λαχτάρα να σταματήσω το χρόνο που άδεισε ο ακόμα I found a door in